Έλα. Ξέρω ότι είμαι από το νοσοκομείο να σε δεν σε βρήκα πουθενά. Σε ποιο νοσοκομείο, Μωρή? Α, ξέρει, ποια είμαι εγώ. Ποια είσαι εσύ? Είμαι η κυρία από την Αμαλιάδα με το εμβόλιο. με ένα κοντικό που θα σα δώσω να μου πείτε ποια εμβόλιο είναι να κάνω. Το ρώσικο θα κάνετε, το Sportnik. Το ρώσικο. Ναι. Είναι, είναι καλό αυτό. Πολύ καλό, πολύ καλό, ναι. πολύ καλό. Είναι σε σχήμα σπηροδρέπανου όμω. Ρώσικο θέλω της Pfizer το εμβόλιο Δεν μπορείτε να διαλέξετε κυρία μου λυπάμαι Θα το φάτε στον κόλο το Ρώσικο Όχι δεν θέλει να μάρει το κόλο Μα το βόλιο το στον κόλο Εσύ είσαι Ναι εγώ είμαι Και γιατί Είμα. μωρί δεν με πήρε τηλέφωνο να έρθω να στον πήξω Όχι είπα το δόκτωρ πιούτσος που είναι Έξε να μας όλο το νοσοκομείο που περνά. Αχ ναι. πες μου ότι το πες Πες μου ότι το πες οποιοδήποτε νοσοκομείο το είπα, ήθελα να μου περάσει την ένευση. Και δεν σου είπαν εμεί είμαστε ο στρατός του Κικίλια, δεν έχουμε δόκτωρ Πιούτσα. Έχουμε δόκτωρ Πιμπούκλα. Ο στρατός μου κύριε ε, Κούτρα. Ε, μου είπαν ότι θα είστε άνθρωποι και είναι να μου περάσει το κομμάτι. Επιμένεις. Αύριο θα είμαι εκεί, θα στην επεράσω. Θα σε περιμένω. Να με περιμένει, ξέρω θα γυρίσει, γι' αυτό και επιμένει. Ξέρω θα γυρίσει, γι' αυτό και επιμένω. Μέγανε διάσημοι, με, με παίρνουν όλοι οι συγγενεί, με παίρνουν από εξωτερικό και μου λένε ρε σύνταξη. Η δική μου φωνή είναι. Και φανάστηκε να σου λέγανε θε να στην πίξω. Ε, όχι, έτσι να Θα μπορούσε. Θα ήταν λίγο άβολο για συγγενεί, αλλά οκ, okay, θα μπορούσε. Τόσο έχουμε δει. Λοιπόν, έλα, Γεια, γεια σα, θεό. I know. Ciao. Έλα ρε φιλάράκι, πού είσαι εσύ? Τι έγινε? Όλα καλά. Όλα καλά. Χαίρομαι που σ' ακούω. Να σου πω λίγο, άκουσα αυτό το τραγουδάκι ρε φίλε αυτού του γνωστού άγνωστου ράπερ του Μηθριδάτη. Ναι. Και μου άρεσε, μου άρεσε. Και μου άρεσε αυτό που λέει ρωτάει ο Πινόκιο, παντάει ο Πινοσέτ. Τώρα fake news, λένε την προπαγάνδα με χαρτοπόλτο από ευρώ. Φτιάχνεις αδριάντα ο ηγέτης μας ο ΣΕΤ Για συνεδά, τε, τε, τε, Δηλαδή ο τύπος έφτυνσε αλήθεια, δεν ήταν ρήμες αυτά τα πράγματα. Και σκέφτομαι λοιπόν ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι ανάλογο από την λαϊκή δεξιά η οποία μας κυβερνάει και να ραπάρει ο Μπογδάνος. Αυτό να δω. Αυτό να, να δω μόνο. Μόνο αυτό έχει λείψει. <laughs> Γιατί είναι και βιρτουόζος δηλαδή. ο παιδί. Ο Μπογδάνος θα ραπάρει ή θα τραπάρει. Όχι ρε φίλε, δεν το έχεις για ράπερ. Πες τη μαμά να σου βάλει κανά τάπερ. Δηλαδή είναι επίπεδος, επίπεδος <laughs> -boy νομίζω. Εντάξει, αυτό θα ήταν τέλειο. Τραπ, ξεκάθαρα ποκτάνω στραπ φιλέ, με κυραννάκι δίπλα. Και επειδή το σιν είναι κατοχυρωμένο θα μπορούσε να είναι ρουφ πόι. Ο ρουφ πόι μάλλον, δεν ρουφ πόις και να είναι εκεί δύο φιλέ. Τέλειο, τέλειο, να κάνει τουέτο με τη Φουρέιρα. Δεν την ξέρω την κυρία, αλλά μου ακούγεται πολύ... Αν δεν ξέρει τη Φουρέιρα, αγάπη μου, πάρε εισιτήριο και φύγε μετανάεσαι, εισιτήρα από το χά Φυλαφόγομαι τη Όρσε. Να σου πω λίγο, διάβασα λέει ότι του μπάτσου στι σχολέ το αναφτέλουν και κάτι τέτοιο, ε Τι κάνει. Ότι θα αναφέρουν, λέει, του μπάτσου στις σχολέ λέει δεν θα του βάλουν, λέει από τώρα. Κρίμα και είχαμε νιώσει μια ασφάλεια. Δεν θα έχει τον, το, τον μπάτσο τον μπάτσο τη τάξη. Μην λέω γιατί του χρειάζονται για το νέο αυτό γραμμάμα του εργασιακό νομοσχέδιο Άντε καλέ, αφού είναι εργατικό. σιγά Κοίταξε, follow my lead. Ποιο είναι εγώ, ποιο είναι ο εγώ, είστε εσεί, ποιο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, Αυτό έναν Έλα ρε, Αποστόλη, 3 ώρες. Μπα, συγγνώμη, ε. Λοιπόν. Καταχάσα, άσε τις υπερβολές. Τρεις ώρες δεν είναι η εκπομπή. Τέλειωνε. Ναι. Ε, τι το ήθελες, τρεις ώρες, τέτοια προσπάθεια για χωρί σήμα. Ω, ε, Η Ελένη Λουκάη με, Αποστόλη. Καλό στα μάτια μας, Αυσιο. Μια πολλά γιόρτα προχθέ. Από το ξέχασα. Χρόνια πολλά. Εσύ έχει κάποιον που Ελένη καμία Ελένα. Καλά... Δεν έχω ελένη, έχω την μπουτέλα μου την καφημένη. Έλα σου, πω, εγώ σου μιλάω. Κατά συγνώμη, περνέκα είναι γραμμέ, αλλού πήγαινε αυτό. Ξέρετε, σιγοτραγούδησα λίγο πριν το LDA και μπήκε ο διάβολο μέσα μου. Never give my diablo. σου πω, δεν επιτρέπω να μου μιλάς έτσι. Πες μου συγνώμη, πες μου συγνώμη. Αν σου πω συγνώμη είναι δάξι. Σε προειδοποιώ. Είσαι ένας μεγάλος ταλίτης. Δεν θα Που ξαναμίλησε τη ρε. Μα... Τρέπεσε, ρε, μισό λεπτάκι, ρε, αφού θα ζητήσω συγνώμη Ζήτησε συγνώμη Ναι, αν ζητήσω συγνώμη είμαστε εντάξει Εντάξει, πες συγνώμη Συγνώμη, ωραία Τέλος, και ένας άνθρωπος μπορεί να έχει και μια λάθος στιγμή την κακή του ώρα Έλα βρε, τι έχει πάει, αφού είσαι καλό παιδί Σίγχο τραγούδισα σου λέω το El Diablo πριν και μπήκε ο διάβολο μέσα μου Αυτό ήθελα να Σατανικό τραγούδι ε, Τι εννοεί, αφού το λέει το Είναι ξέρουμε σατανικό Εσένα περιμέναμε μωρί Αφού <συμνή> το λέει παιδί μου το ξέρουμε <συμνή> Έχει δώσει τη ψυχή της στο διάβολο Εγώ της έστειλα μηνύματα στο instagram Α έχεις και instagram <συμνή> σου ντροπί σου. Αυτό το τραγούδι είναι σατανικό, διαβολικό. Είναι του σατανά του διαβόλου. Μωρί έχεις εσύ Ινσταγγράμ. Καλά κάνενες στην Κύπρο που ξεσηκώθηκαν εναντίον αυτού του τραγουδιού. Θέλετε τα παιδιά σας να ακούνε αυτά τα λόγια? Θέλετε τα παιδιά σας να ακούνε ότι αγαπούν τον διάβολο? Καλά. Η Eurovision είναι σατανική γιορτή. Είναι του Έχω του ακούσει γιορτή. κάτι. Είναι το έχω ακούσει αυτό. Το Πάσχα του διαβό Θέλει να δοξαστεί κι αυτό τώρα, καταλάβει. Τι λέτε. Δεν είναι σωστή αυτή η γιορτή. Αυτή είναι σατανική γιορτή. Ογγενικά. Πάσε, υπά... παιδί μου, που πάνε και διάφοροι ομοφυλόφιλοι εκεί μέσα. Α, μα το είπαν ότι είναι η γιορτή των α... γκέιτ ομοφυλόφιλων. Και τι θα βλέπουμε εμεί τώρα, τα γκέι, γκέι να τραγουδάνε. Ο, ο άλλο είδε που έκανε κοκό μέσα. Η, είναι άρρωστοι οι γκέι. Θόδε για τον άλλο, έτσι. Την φορά. Εγώ χαίρομαι που λέει άρρωστού του γκέι. Κάποιο πολύ υγιή. Να, εσύ α πούμε. Ε, Τη Έλενα Τσαγκρινού είναι ντροπή τη. Είναι σατανικό διαβολικό τραγούδι. Το είχα υποψιαστεί κι εγώ. Έχει ξανά του διαβόλου. Ελδιάμπλο! Ελ Ελδιάμπλο! Απίστευτο, δεν έχει ξαναγίνει να υμνούν το σατανά. Εγώ νομίζω έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει. Αυτοί το τραγούδι παλιό που λέγε Διαβολάκι. Διαβολάκι, δώσμε ένα φυλάκι. Και αυτό τι ήταν. Hola aquí. El diablo. Ya vola aquí. Los buenafil aquí. Basta bru suralisti. Lidia. ¿De toco kus estos te και αυτή η βίση καρβέλα είναι στο πόντα. Τώρα... τα ίδια είναι αυτά όλα τώρα. Τα, αυτά τα βίση τα καρβέλα είναι άσε με. Σου λέω Αποστολή, απίστευτο. Εγώ την έκραξα αυτή είναι, την έκραξα την Έλενα Τσακρινού. Πού την έκραξε? Στο Instagram τη λέω, τη έστειλα μηνύματα, σου λέω Σου απάντησε. Τη είχα καεί στην κόλαση. Σου απάντησε. Τσου, είσαι το όργανο του διαβόλου Τσακρινού, είσαι το όργανο του διαβόλου. Έμωρη, εντάξει, σου απάντησε. Ε, δεν μου έχει απαντήσει ακόμα. Α το ξού ανω, δεν τρέπει. Είσαι Σιγά-μινα, πάντα γεκοτάει. Είσαι το όργανο του διαβόλου. Πατέρα, το αφεντικό είναι ο Σατανά ο Διάβολο. Είσαι του Σατανά του διαβόλου. Απίστευτο. Στην κόλαση σα πα. Στην κόλαση τη είπα. Αυτό το τραγούδι να υμνεί στο διάβολο δεν υπάρχει, ρε. δεν υπάρχει. Είναι δυνατόν. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Πώ είναι... σου λέει ότι ξαναγίνει, <χει> δεν το έχει προσέξει. <χει> Όπω είναι όπως η... η κόλαση, οι πύλες κολάσεις όλοι έχουμε ναι, δει ναι, πάση, έχουμε πάση, δει το κουμέντα φωτιές όπως ακριβώς θα ο διάβολος, απίστευτο τώρα θα του μάθουμε, έλα τώρα σε παρακαλώ πάμε, α, α, Χριστός ανέφτηδε α, μπορεί δεν το είπαμε, δεν πάει καλά η κουβέντα γι' αυτό Χριστός λοιπόν, Ανέστηδες. έγινε, το, αφού που είπαμε και αυτό ολοκληρώθηκε, <σχελίως> άντε, γεια, πάντα τέτοια <σχελίως> έλα με τράγιες, έπιασα όταν σου λέω εγώ να γίνει γίνεις πα μαζί μου γιατί 16 χρόνια σε ακούμε και δεν έχουμε ζητήσει τίποτα και ο άλλο εάν έχετε λέει 20 είναι μεγάλη ηλικία του μας γράφει και δεν είσαι και στο τηλέφωνο μία ώρα Πώ θα γίνει ρε παραγωγικό και όταν δίνει το τηλέφωνο ο Θήμιος είναι πάνω στην ώρα του λαού δηλαδή να μην ακούμε εσένα ρε ε δεν γα... λοιπόν το πρόβλημα νομίζει ότι δεν γραμμόμαστε πάντως αυτό συμπεραίνω εγώ αυτό συμπεραίνω να γίνεις ρε παραγωγικός Ρε, να παραγωγικός, φιλιά Παραγωγικό γαμίση πρώτη φορά ακούω Είχα ακούσει παραγωγικό άγχο, παραγωγικός βήχας, παραγωγικό γαμίση Μόνο αναπαραγωγικό είχα ακούσει, τέλος πάντων αλλά Παρα, παραγωγικό γιατί παράγουμε στράβους και καρσόλια τις Ευρώπης ε, Καλά εσύ τη μαλακιά σου <συλίξε> Αποστολάκι μου Α. Χθες το βράδυ μαζεύτηκαν όλα εκεί πέρα Τα παιδιά του παρτατρία. τα Χθες το βράδυ όνειρεύτηκα πως ήσουν κοντά μου Και ξανά τον μου το βράδυ Α. Α, Αποστολή Ναι παρακαλώ Άκουσε κανένα χθε το βράδυ τι αράγιαζαν αυτά τα άτομα. Υβ... Οι απόγονοι αυτοί. Πού, πού, πού. πού, πού. Στο, στο Ζάπιο, μεγάλο. Στο Ζάπιο. Α, στο Ζάπιο, ναι, άκουσα. Και η Ευρώπη ήταν πάντα εκεί για την Ελλάδα, όπω και η Ελλάδα ήταν. Και είναι εδώ για την Ευρώπη. Ε, δεν, δεν μπορεί να το φανταστεί. Είναι... Ο κόσμο δεν πάει καλά, φίλε να πούμε. Είναι δυνατό να υμνούν αυτό το κατασκεύασμα που αφαίρεσε από τον κάθε λαό την ταυτότητα και επειδή αφήνει για να φαστεί το και αφήνει του Παλαιστίνιου να του βομβαρδίζουν οι, οι Εβραίοι. Αυτή είναι η Ευρώπη που πάει βάργα παραμά και ηλίθεια χθε το βράδυ. το σύννεφο. Δεν θέλω να σου ταράξω. Αυτή και χειρότερη είναι η Ευρώπη. <χει> Φυσικά αυτοί και χειρότερο είναι. Δεν το βλέπεις δηλαδή δίποτε τους συμφέρει, βάζουν το χέρι ας πούμε και οπουδήποτε τους Αυτή είναι εδώ, η Ευρώπη. Our Europe που έρχεται ο άλλος Η Ευρώπη μας. Our Europe. Εσείς πρέπει να τα χτυπάτε, να τα σφυροκοπείτε αυτά όλα. Εσύ ειδικά. Να σου πω, αφού θέλω να δώσω και εγώ, επειδή η κυβέρνηση πήγε πάρα πολύ καλά, τη αξίζουν πολλά συλλαλητήρια γιατί έχει πετύχει, όπω άλλω εκεί στο εμβολιαστικό κέντρο. Εγώ το έκανα έχω κάνει το Αστραζέλικα Και τις δύο γόσει. Έτοιμο, πολύ καλέστε σοβαρό άνθρωπο. Συλλαλητήρια στην κυβέρνηση, άψογα όλα, μπράβο, συγχαρητήρια. Κάντε το σπότ αυτό τον κύριο. Μπράβο. Κύριο, Επίση, θα ήθελα να πω για τον Φαλακρό Γαϊτάνο που ήταν πριν από εσά ότι έχει μπερδεύσει λίγο σε λίγο θα βγάλει πολίκια και θα μα ψάγει με τα ξυφάνω βιζανά του. Το την κομπή πριν. Όχι, βέβαια. Ναι, εγώ επειδή ακούω γιατί παίρνουν πληροφορίε για τι βακίε που λέει πριν από εσά δηλαδή. Καλά του κουράγι σου. Έτσι, με εγώ του ακούω για να δω τι βλακίε λένε. Και απλά επειδή είχε καλέσει κάποιον που θα πάνε σήμερα λίση στην Ισραητή Πρεσβία για να συμπερασταθούν στο δικαίωμα του Ισραήλ, να υπερασπίζεται, λέει του φαντου. Πατρίδα του. Δηλαδή, ο χριστιανό αυτά υποστηρίζει δηλαδή, τη δράση ενό κράτου να σκοτώνει παιδιά. Αυτό ο χριστιανό. Γι' αυτό τον ακούω, γιατί από την αρχή είχε μια βιζαντινολογία των χριστιανών και των μουσουλμάνων. Και το, η ουσία είναι ότι κάλεσε κάποιον ο, ο οποίο θα συμμετέχει σε μια με ελληνικέ και Ισραηλινέ σημαίε έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία υπέρ του δικαιώματο του Ισραήλ λέει να υπερασπίζεται το κράτο του. <ΣΣΣ>